Στις προηγούμενες δύο εκπομπές διαβάσαμε κάποιες σελίδε τη μία από την εισαγωγή του επιμελητή, την άλλη από το βιβλίο καθεαυτό, το κλασικό πια βιβλίο του Τόμας Κούν «Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων». Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τα σύγχρονα θέματα με εισαγωγή και επιμέλεια του Βασίλη Κάλφα και μετάφραση Γεωργακόπουλος Κάλφας. Θα διαβάσω μερικές ακόμη σελίδες ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια να αποκτήσει κάποιο νόημα η φράση που αρκετές φορές έχει ακουστεί σε αυτές τις εκπομπές και που θα ακουστεί και εφ' εξής, δεδομένου ότι θα δούμε που σκοπεύω να την οδηγήσω η φράση «αλλαγή παραδείγματο ή «κατάρρευση ενός παραδείγματος». Είχα διαλέξει τις σελίδες που αφορούν στην ανακάλυψη του οξυγόνου. Και στην ίδια κρίσιμη στιγμή για την ανάδυση ενός νέου παραδείγματος, θα επικεντρωθούμε και σήμερα. Αν η επίγνωση των ανομαλιών παίζει ένα ρόλο στην ανάδυση νέων ειδών φαινομένων, δεν θα πρέπει να φανεί περίεργο ότι μια παρόμοια αλλά πιο βαθιά επίγνωση προαπαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις αποδεκτών αλλαγών στη θεωρία. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο οι ιστορικές μαρτυρίες είναι κατηγορηματικές. Η πτολεμαϊκή αστρονομία βρισκόταν σε σκανδαλώδια συνέπεια πριν ακόμη ο Κοπέρνικος αναγγείλει τη θεωρία του. Η συμβολή του Γαλιλαίου στη μελέτη της κίνησης ήταν στενά συνδεδεμένη με τις δυσκολίες της αριστοτελικής θεωρίας που είχε ήδη αποκαλύψει η σχολαστική κριτική. Η νέα θεωρία του Νιούτον για το φως και το χρώμα ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι καμιά από τις προπαραδιγματικές θεωρίες δεν θα μπορούσε να εξηγήσει το μήκος του φάσματος και η κυματική θεωρία που αντικατέστησε την αυτονία προτάθηκε όταν πια αυξάνονταν οι ανησυχίε για τι παρατηρούμενε ανομαλίε στην ευτόνια θεώρηση τη σχέση περίθλασης και πόλωση του φωτό. Η θερμοδυναμική γεννήθηκε από τη σύγκρουση δύο δεδομένων φυσικών θεωριών του 19ου αιώνα, και η κβαντομηχανική από μια ποικιλία δυσκολιών που είχαν παρουσιαστεί στην ακτινοβολία των μελανών σωμάτων, στι ειδικέ θερμότητες και στο πρωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Μάλιστα. Σε όλε αυτές τις περιπτώσεις, με την εξαίρεση της θεωρίας του Νιούτον, η επίγνωση της ανομαλίας είχε διαρκέσει τόσο πολύ και είχε ισχωρήσει τόσο βαθιά, ώστε θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος σωστά αυτούς τους τομείς, λέγοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση επιτυνόμενης κρίσης. Η εμφάνιση νέων θεωρίων, επειδή απαιτεί καταστροφή παραδειγμάτων σε μεγάλη κλίμακα, και εκτεταμένες τροποποιήσεις στα προβλήματα και τις τεχνικές της φυσιολογικής επιστήμης έρχεται κατά κανόνα μετά από μια περίοδο έκδηλης επαγγελματικής αβεβαιότητας. Όπως είναι φυσικό, αυτή η αβεβαιότητα προκαλείται από τη συνεχιζόμενη αδυναμία να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση στους γρίφους τη φυσιολογικής επιστήμης. Η αποτυχία των καθιερωμένων κανόνων είναι φυσικό να οδηγεί στην αναζήτηση νέων. Ας δούμε πρώτα μια ιδιαίτερα ξακουστή περίπτωση αλλαγής παραδείγματος, την εμφάνιση της αστρονομίας του Κοπερνίκου. Τον καιρό που ο προκατοχός της, το σύστημα δηλαδή του Πτολεμαίου, βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης, στη διάρκεια των δύο τελευταίων π.Χ. και των δύο πρώτων μετάχριστων, είχε καταπληκτικές επιτυχίες στην πρόβλεψη των μεταβαλλόμενων θέσεων τόσο των άστρων όσο και των πλανήτων. Κανένα άλλο αρχαίο σύστημα δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Για τη θέση των άστρων, η αστρονομία του Πτολεμαίου χρησιμοποιείται αρκετά και σήμερα για μηχανικές προσεγγίσεις. Για τους πλανήτες, οι προβλέψεις του Πτολεμαίου ήσαν εξίσου καλές με του Κοπέρνικου. Όταν μιλάμε όμως για επιστημονικές θεωρίες, το να έχει μια θεωρία καταπληκτικές επιτυχίες δεν σημαίνει ότι έχει πλήρη επιτυχία. Οι προβλέψεις στις οποίες κατέληγε το Πτολεμαίκο σύστημα αν σε σχέση τόσο με τις θέσεις των πλανητών όσο και με τις μεταπτώσεις των εισημεριών δεν κατάφεραν ποτέ να ταιριάξουν με τις καλύτερες διαθέσιμες παρατηρήσεις. Η συνεχής μείωση αυτών των μικρών ασυμφωνίων αποτέλεσε ένα μεγάλο μέρος της φυσιολογικής αστρονομικής έρευνας για τους συνεχιστές του πτωλεμαίου. Ακριβώς όπως η προσπάθεια συμβιβασμού της παρατήρησης του ουρανού και της θεωρίας του Νιούτον δημιούργησε έναν αριθμό φυσιολογικών ερευνητικών προβλημάτων για τους συνεχιστές του Νιούτον τον 18ο αιώνα. Για ένα χρονικό διάστημα, οι αστρονόμοι είχαν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι αυτές οι προσπάθειες θα είχαν κάποιο αποτέλεσμα, όπως οι προσπάθειες που είχαν οδηγήσει στο σύστημα του Πτελεμαίου. Όταν συναντούσαν μια επιμέρουσα συμφωνία... Οι αστρονόμοι ήταν πάντοτε σε θέση να την εξαφανίσουν επιφέροντας μια ορισμένη τροποποίηση στο πτωλεμαϊκό σύστημα των σύνθετων κύκλων. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, αν κάποιος εξέταζε το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών της φυσιολογικής αστρονομικής έρευνας, θα παρατηρούσε ότι η πολυπλοκότητα της αστρονομίας αύξανε με πολύ ταχύτερο ρυθμό από την ακριβία της και ότι η διόρθωση μιας ασυμφωνίας σε ένα σημείο Φαινόταν αγενά μια νέα συμφωνία σε άλλο σημείο. Επειδή όμως η αστρονομική παράδοση διακοπτόταν συνέχεια από εξωτερικές επεμβάσεις και επειδή η απουσία της τυπογραφίας περιόριζε την επικοινωνία ανάμεσα στους αστρονόμους, η αναγνώριση αυτών των δυσκολιών γινόταν με πολύ αργό ρυθμό. Τελικά όμως φτάσαμε στην επίγνωση. Τον 13ο αιώνα, ο Αλφόνσος ο X ήταν σε θέση να ισχυριστεί ότι αν ο Θεός τον είχε συμβουλευτεί όταν δημιουργούσε το σύμπαν, θα μπορούσε να του δώσει χρήσιμη βοήθεια. Τον 16ο αιώνα, ο συνεργάτης του Κοπέρνικου, Ντομένικο Ντανοβάρα, υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατόν ένα σύστημα τόσο δυσκίνητο και τόσο ανακριβές όσο είχε γίνει με τον καιρό το σύστημα του Πτολεμαίου να είναι αληθινό για τη φύση. Και ο ίδιος ο Κοπέρνικος, στον πρόλογο του Ντερεβολσιόνιμπους, έγραψε ότι η αστρονομική παράδοση που κληρονόμησε ήταν τελικά ένα τέρας. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαίων αστρονόμων αναγνώριζε ότι το αστρονομικό παράδειγμα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στα ίδια τα παραδοσιακά του προβλήματα. Αυτή η αναγνώριση ήταν προϋπόθεση για την απόρριψη του πτολεμαϊκού συστήματος από τον Κοπέρνικο για την αναζήτηση ενός νέου. Ο ξακουστό του πρόλογο, ακόμη και σήμερα, προσφέρει μια κλασική περιγραφή της κατάστασης κρίσης. Αφού λοιπόν, όσα είπαμε, είναι αρκετά για την περίπτωση της Κοπερνίκιας Επανάστασης, αστραφούμε σε μια δεύτερη και αρκετά διαφορετική περίπτωση, δηλαδή την κρίση που εκδηλώθηκε πριν από την εμφάνιση της οξυγονικής θεωρίας τη καύση του Λαβουάζιεμ. Στα 1770, ο συνδυασμός πολλών παραγόντων οδηγούσε στη δημιουργία μιας κρίσης στη χημεία. Οι ιστορικοί όμως δεν συμφωνούν όλοι ούτε για τη φύση αυτών των παραγόντων ούτε για τη σχετική τους σπουδαιότητα. Ωστόσο, δύο παράγοντες θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας. Η άνοδος της χημείας των αερίων και το πρόβλημα των αναλογιών βάρους. Η ιστορία της πρώτης αρχίζει το 17ο αιώνα με την επεξεργασία της αντλίας του αέρα και τη χρησιμοποίησή της στα χημικά πειράματα. Στη διάρκεια του επόμενου αιώνα, χρησιμοποιώντας αυτή την αντλία και κάποιες άλλες συσκευές για αέρια, οι χημικοί έφτασαν προοδευτικά στην αναγνώριση ότι ο αέρας θα πρέπει να είναι ένα δραστικό συστατικό στις χημικές αντιδράσεις. Αλλά με λίγες εξαιρέσεις, οι χημικοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ο αέρας ήταν το μόνο είδος αερίου. Ως το 1756, οπότε ο Γιώζεφ Μπλακ έδειξε ότι ο σταθερός αέρας, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα θα λέγαμε σήμερα, μπορούσε πάντοτε να διακριθεί από τον κανονικό αέρα, δύο δείγματα αερίων θεωρούνταν διαφορετικά μόνο ως προς το βαθμό καθαρότητάς τους. Μετά τον Μπλακ, η έρευνα των αερίων προχώρησε γρήγορα, κυρίως από το έργο του κάβεντι, του Πρίστλι και του Σέλε. Που κατάφεραν να αναπτύξουν έναν αριθμό νέων τεχνικών διάκριση ενός δείγματο αερίου από κάποιο άλλο. Όλοι αυτοί, από τον Μπλακ μέχρι τον Σέλε, πίστευαν στη φλογιστική θεωρία και τη χρησιμοποιούσαν συχνά στο σχεδιασμό και στις ερμηνείε των πειραμάτων. Και όντω, ο Σέλε παρήγαγε πρώτο οξυγόνο μέσω μια σύνθετη αλυσίδα πειραμάτων που προορίζονταν για τον αποφλογισμό τη θερμότητα. Το τελικό αποτέλεσμα των πειραμάτων του ήταν μια ποικιλία αποδείγματα και ιδιότητες αερίων, τόσο εξελιγμένη, ώστε η φλογιστική θεωρία φαινόταν όλο και περισσότερο ανίκανη να τα βγάλει πέρα με την εργαστηριακή εμπειρία. Κανείς από αυτούς τους χημικούς δεν ισχυρίστηκε ότι η θεωρία έπρεπε να αντικατασταθεί. Όλοι όμως αδυνατούσαν να την εφαρμόσουν με συνέπεια. Τον καιρό που άρχισε ο Λαβουάζιε τα πειράματά του πάνω στους αέρες, στις αρχές της δεκαετίας 1770 υπήρχαν τόσες παραλλαγέ της φλογιστικής θεωρίας όσοι περίπου και η χημική των αερίων. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των παραλλαγών μιας θεωρίας είναι ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα κρίσης. Στον πρόλογό του, ο Κοπέρνικος διαμαρτύρεται ακόμη και γι' αυτό το γεγονός. Η αύξηση της ασάφειας και η μείωση της χρησιμότητα της φλογιστική θεωρίας για τη χημεία των αερίων δεν ήταν ωστόσο η μοναδική πηγή τη κρίση που αντιμετώπισε ο Λαγουάζη. Προσπάθησε ακόμη ιδιαίτερα να εξηγήσει την αύξηση βάρου που τα περισσότερα σώματα παρουσιάζουν όταν καίγονται ή υπερθερμένονται. Αυτό το πρόβλημα είναι επίση πρόβλημα με μεγάλη προϊστορία. Είναι σίγουρο ότι μερικοί τουλάχιστον άραβε χημικοί γνώριζαν ότι ορισμένα μέταλλα κερδίζουν βάρος όταν υπερθερμένονται. Τον 17ο αιώνα, αρκετοί ερευνητέ. Ξεκινώντα από το ίδιο γεγονό, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το μέταλλο που υπερθερμαίνεται απορροφά ορισμένα συστατικά τη ατμόσφαιρας. Αλλά το 17ο αιώνα, αυτό το συμπέρασμα δεν φαινόταν δικαιολογημένο στου περισσότερου χημικού. Αφού οι χημικέ αντιδράσει μπορούσαν να μεταβάλουν τον όγκο, το χρώμα και την υφή των συστατικών, γιατί να μην μπορούν να μεταβάλουν και το βάρο. Εξάλλου, η αύξηση βάρου κατά την υπερθέρμανση παρέμενε ένα μονομένο φαινόμενο. Τα περισσότερα σώματα, το ξύλο ας πούμε, χάνουν βάρος όταν υπερθερμένονται. Και αυτό ακριβώς ήρθε αργότερα να πει και η φλογιστική θεωρία. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα όμως, αυτές οι αρχικά ικανοποιητικές απαντήσεις στο πρόβλημα της αύξησης του βάρους άρχισαν να φαίνονται όλο και περισσότερο ανεπαρκείς. Ίσως επειδή ο ζυγός καθιερώθηκε προοδευτικά ως βασικό χημικό όργανο σω πάλι επειδή η ανάπτυξη της χημίας των αερίων κατέστησε δυνατή και επιθυμητή την κατακράτηση των αερίων προϊόντων των αντιδράσεων. Πάντως, οι χημικοί ανακάλυψαν όλο και περισσότερες περιπτώσεις όπου η υπερθέρμανση προκαλεί αύξηση βάρους. Ταυτόχρονα, η βαθμία αφομείωση της νευτόνιας θεωρίας της βαρύτητας οδήγησε τους χημικούς στο συμπέρασμα ότι η αύξηση βάρους πρέπει να σημαίνει αύξηση στην ποσότητα ύλη. Αυτά τα συμπεράσματα δεν οδήγησαν στην απόρριψη τη φλογιστική θεωρία, γιατί η θεωρία αυτή είχε ακόμη τη δυνατότητα να δέχεται ποικίλε τροποποίησεις. Το φλογιστόν θα μπορούσε λόγου χάρη να έχει αρνητικό βάρο. Η πάλι, καθώ το φλογιστόν εγκατέλειπε το σώμα, ίσω να ισχωρούσαν σε αυτό σωματίδια φωτιά ή κάτι παρόμοιο, και υπήρχαν και άλλε παρόμοιε ερμηνείε. Αν όμω το πρόβλημα τη αύξηση βάρου δεν οδήγησε στην απόρριψη οδήγησε σε έναν αυξανόμενο αριθμό ειδικών μελετών, όπου το πρόβλημα αυτό φαίνονταν μεγεθυμένο. Μία από αυτές τις μελέτες, με τίτλο «Περί του φλογιστού ως ουσίας μεταβάρους και περί των προκαλουμένων αλλαγών εις το βάρος σωμάτων μεθών ενούτε», ανακοινώθηκε στη Γαλλική Ακαδημία στις αρχές του 1772, τη χρονιά δηλαδή που έκλεισε με την παράδοση της περίφημης σφραγισμένης σημείωση του Λαβουαζιέ στη Γραμματεία της